και στο που που την Αλλά όταν λέμε ότι είναι και αυτή την δεν είναι πως ότι άνθρωπος γίνεται πιο θυμιωματικός, με την έννοια, πιο όρημα. Έχει πιο να και αυτή την με να μην υπάρχει μόνο το είναι φυτά. Επίση, το μέλλον που θα πιέσουμε το μέλλον, θα δούμε, θα ένι, εκείνη, είναι από της ημέρας, είναι ημέρα, είναι ημέρα, είναι ημέρα, είναι ημέρα, είναι ημέρα, είναι ημέρα, είναι είναι ένα από είναι είναι είναι είναι η πρακτική συνδέεται με το όνομα, με το όνομα. Αυτό δεν η είναι είναι μία διαλεκτική οθαλότητα η μόνη με τα γεγονότατα του Συνδέμιου με τα σκέψη μα με τα μα μας ή την περιοδότητα όλη του χώρου. Γνώση όμως, όπως μας φαντώνεται οθαλότητα από τη ζωή του Πνεύματος είναι η δυνατότητα σχέσης είναι η δυνατότητα να οικειωθούμε την σχέση που μας ζωοποιεί και η οποία νικά τον θάνατο. Εν τέλει, γνώση είναι η εμπειρία ζωής. Γνώση είναι η αποκεκαλυμένη ζωή στην ύπαρξή μας δηλαδή η αποκάλυψη της ζωής είναι η γνώση η οποία υπερέχει μιας ικανότητας του νου ή του συναισθήματος διαλεκτικά να ερμηνεύει τα πράγματα οπότε όπως οι μαθητές γνώριζαν τον Χριστό γνώρισαν τον Χριστό και αυτή η γνώση, αυτή η εμπειρία της σχέσης, ήταν για αυτούς γνώση, αλλά όχι ολοκληρωμένη. Χρειαζόταν και η φανέρωση του πνεύματος. Γιατί ο κύριος, αυτή είναι η κατακόσμων γνώση, είναι γνωστός, ο πολλής κόσμος πιστεύει ότι γνωρίζει τον Χριστό γιατί διάβαζει. Γιατί μπορεί να σκέφτεται, γιατί μπορεί να αναλύει, αλλά η γνώση του αληθινού προσώπου του κυρίου είναι εν πνεύματι αγίου. Δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε στο πρόσωπο του Χριστού την θεότητα παρά μόνο εν πνεύματι αγίου. Άρα αυτό. Είναι μία αποκάλυψη. Μπορεί να διαβάσω τη γραφή και να λέω ότι είναι έτσι τα πράγματα ή ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι κάποιες νοητικές λειτουργίες ή κάποιες συναισθηματικές λειτουργίες ή κάποια προσωπικά βιώματα. Και να αναλύουμε τα πράγματα. Όμως, είναι τελείως διαφορετικό το να αποκαλύπτει το Άγιο Πνεύμα, στην καρδιά μας ποιος είναι ο Χριστός άρα έχουμε δύο οδούς που οδηγούν στη γνώση ο οδούς όπου ο άνθρωπος αναλύει, σκέφτεται αισθάνεται και υπάρχει και η δυνατότητα του να καθαριστεί η καρδιά του ανθρώπου και να μπορεί να βλέπει Υπάρχει ο τρόπο, ο φωτισμός του πνεύματος που ακολουθεί μία συγκεκριμένη διαδρομή Τι είναι η διαδρομή αυτή έχουμε τον Κύριο που αποκαλύπτεται τους μαθητές φεύγει αναλαμβανόμενος και τους λέει δεν θα σα αφήσω ορφανούς αλλά θα σας τήρω τον παράπιντο, το Άγιο Πνεύμα και το Άγιο Πνεύμα δεν στέλετε κατευθείαν, και τις μέρες. Αυτές λοιπόν οι μέρες, οι επώδυνες της απουσίας, του πόνου της ορφάνιας, είναι ο προσωπικός χρόνος του καθενός όπου μπορεί να αποκτήσει γονιμότητα και δεκτικότητα των αποκαλύψεων. Όσο δηλαδή ο άνθρωπο αρνείται την οδύνη, αρνείται τον κόπο, αρνείται το προσωπικό κόστος. Σε κάθε επίπεδο δεν μπορεί να ζήσει αποκαλύψεις της ζωή του. Γι' αυτό όσο εμείς θέλουμε να οργανώσουμε μία ζωή άνετη, χωρίς πόνο και χωρίς προσωπικό κόστος, αυτό τι κάνει τελικά. Κάνεις μπαράλια την ύπαρξή μας και μας κάνει ανάπηρους και ανίκανος να γευτούμε μυστήρια της ζωής και μας κάνει ανίκανος να μπορούμε να έχουμε επαφή πραγματική με την καρδιά μας και με τους άλλους ανθρώπους. Επομένως, η καρποφορία του πνεύματος δεν γίνεται παρά την ελευθερία μας, αλλά με τη συγκατάθεση ελευθερίας μας, η οποία εκφράζεται με την ε, έννοια της προσδοκίας, της υπομονής και της αναμονής του φωτισμού. Αυτή λοιπόν η διαδικασία που ο άνθρωπος περιμένει ασκητικά, άσκηση τι είναι, δεν είναι απλώ κάνω μυστία, κάνω προσευχή ή κάνω κάποιε προσωπικέ θυσίε. Η κανω καποιες προσωπικες θυσιε άσκηση του ανθρώπου είναι να πιστεύει στον έρωτα, να πιστεύει στον έρωτα και να προσδοκεί στην εκπλήρωσή του, αναμένοντας, σηκώνοντα το σταυρό τη υπομονή όταν λοιπόν ο άνθρωπος διαφυλάσσει την ελπίδα του ότι είναι δυνατό να ζήσει τον έρωτα με την ζωή αυτή είναι η πιο επόδινως διαδικασία και ταυτόχρονα είναι η διαδικασία που καθιστά τον άνθρωπο γόνιμο και αποκτά ικανότητα να αντιλαμβάνεται, να αισθάνεται. Επομένως ο Κύριος δεν είναι ένας λαοπλάνος που κοροϊδεύει τον κόσμο, αλλά δίνει το φάρμακο που έχουμε ανάγκη. Αυτοί λοιπόν οι δέκα μέρες, ανάληψη πεντηκοστή, αυτή η αίσθηση της ορφανιάς, είναι απαραίτητη στη ζωή μας. Αν ο άνθρωπος δεν περάσει τη ζωή του την αίσθηση του κενού, την αίσθηση του πόνου, την αίσθηση της απουσίας, την αίσθηση της ορφάνεια, δεν μπορεί να γίνει υγιής άνθρωπος και αν η Εκκλησία έρχεται και σου δίνει το ναρκωτικό σε κοροϊδεύει. Αν ο σου λέει έλα στην Εκκλησία και όλα θα λυθούν τα προβλήματά σου είναι ένας τσαρλατάνος. Σε κοροϊδεύει και θέλεις να σου πει πως τα πράγματα είναι πολύ όμορφα και δεν υπάρχει δυσκολία. Δεν μπορεί να οικοδομηθεί σχέση εάν δεν περάσει ο άνθρωπος από αυτήν την προσωπική οδύνη της αποσύνησης και του καινού. Αυτή η αίσθηση ότι είμαι θα μετέωρη, είναι η πιο επώδυνος αλλά και η πιο ευλογημένη στιγμή. Όσο λοιπόν υπάρχει αυτή η αίσθηση, τόσο περισσότερο μπορεί να εκτιμήσει ο άνθρωπος το δώρο που του δίδεται. Μπορεί να αναγνωρίσει το Πνεύμα του Άγιο. Έτσι λοιπόν το Άγιο το Πνεύμα ιδρύει την Εκκλησία. Και μου κάνει εντύπωση ότι στην ακολουθία που διαβάσαμε την Κυριακή υπάρχει μια κυριαρχούσα έννοια ο δώρο και καρπός του Άγιου Είναι η ενότητα. Η ενότητα δεν είναι χρήσιμη. Δεν υπάρχει εκκλησία χωρίς ενότητα. Και τι σημαίνει ενότητα. Ο κόσμος αντιλαμβάνεται την ενότητα ως ισοπαίδωση. Ως μια κλωνοποίηση ότι όλοι οφείλουμε να έχουμε τις ίδιες απόψεις Και κακώς στην Εκκλησία Έχει περάσει αυτή η ιδέα Ότι όλοι πρέπει να έχουμε το ίδιο στυλ Ένας οδοστρωτήρας Όμως η Εκκλησία οφείλει να διαφυλάσει Την ετερότητα Του προσώπου και τη διαφορετικότητα Έτσι λοιπόν η ενότητα υπάρχει όχι γιατί πάβει η διαφορετικότητα, αλλά εξαιτία τη διαφορετικότητα και τη ποικιλία των χαρισμάτων. Για να μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε, να δούμε αν όντω λειτουργούμε ως Εκκλησία και αν υπάρχει χάρη του Θεού, είναι σε αυτό την περίπτωση. Αν μπορεί να υπάρχει διαφορετικότητα και ενότητα. Αν μπορεί να υπάρξει ποικιλία χαρισμάτων και συνεργασία σε αυτή την ποικιλία των χαρισμάτων στην ενότητα του σώματος. Άρα πρέπει να μας προβληματίσει πάρα πολύ το γεγονός αν σε μία σχέση, σε μία οικογένεια, σε μία κοινότητα, σε έναν χώρο, σε μία εκκλησιαστική κοινότητα πρέπει όλοι οι άνθρωποι να είναι ήδη. Να έχουν το ίδιο στυλ συμπεριφορά, να υπακούσε συγκεκριμένους κανόνε συμπεριφορά χωρίς να σέβονται την καρδιά τους που μπορεί να αφισβητεί τον Θεόν η καρδιά είναι πιο υγιής αυτή η καρδιά γιατί αφισβητώντας ζητάς και, και προσδοκεί μια ζωντανή σχέση από τη στιγμή λοιπόν που όλα είναι όμορφα όλα καλά πρέπει να μας βάλεις υποψίωση ότι κάτι δεν πάει καλά άρα αυτό που οφείλουμε να δούμε είναι ότι δεν μπορεί σε μία σχέση σε ένα ζευγάρι για να είναι καλά να συμφωνούν Η γη είναι να διαφωνείς και να είσαι καλά Και να προσπαθήσεις την διαφορετικότητα να κατανοήσεις την κατάσταση του ανθρώπων. Έτσι εμείς σε μία κατάσταση σαν χλαμάρας θεωρούμε η αγάπη, η ενότητα, η ειρήνη δώστε τα χερά και να αγκαλιαστούμε Δεν είναι έτσι αυτό το πράγμα, χρειάζεται φρόνημα να έχουμε αυτό που είμαστε Να σεβόμαστε την καρδιά μας και έτσι να εκφραζόμαστε Σεβασμός της καρδιάς μου όμως είναι Δεν επιβάλλω στον άλλο Να αποδεχθεί αυτό που είμαι Ή να γίνει αυτό που είμαι Σέβε την καρδιά μου Σημαίνει να είναι και αυτός αυτό που θέλει να είναι Εμείς λέμε Γιατί δεν στήρα που το είπα παπάς, Να σεβόμαστε ένα στον άλλο Δηλαδή σεβάσουμε Άρα γίνει όπως εγώ Ο καθένας διαφυ... διαφυλάσσει την εταιρότητα. Επομένω, αληθινή ενότητα δεν διαφυλάσσεται με τη δική μας προσπάθεια. Η αληθινή η ενότητα είναι έργο του Πνεύματος. Όταν κανείς προσπαθεί να διαφυλάξει ενότητα, προσπαθώντας να ενεργοποιήσει κάποιες, κάποιες εξυπνάδες και ποιμαντικά τεχνάσματα να φέρει σε επαφή του ανθρώπου. Αυτό δεν μπορεί να το καταρθώσουμε εμείς. Η συνεννόηση είναι ανθρώπινο έργο. Η ενότητα είναι έργο του πνεύματο. Ενότητα μέσα στην ετερότητα και στη διαφορετικότητα. Το ένα στοιχείο είναι αυτό. Και το κοσμικό σύστημα δυσκολεύεται να ενεργήσει με αυτόν τον τρόπο. Προσπαθεί με διάφορους όρους, νόμους, οριοθετήσεις, υπακοές, υποταγέ, να διαφυλάξει αυτό το σχήμα της ενότητος. Ο άνθρωπος όμως του πνεύματος που ζει μέσα στη χάρη του Θεού χαίρεται την ενότητα μέσα στη διαφορετικότητα ή στην διαφωνία. Θεωρεί ότι η διαφωνία είναι ένας άλλος ενα αλλος παρουσίας μνήμης του Θεού. Ο άλλος λόγος δεν σημαίνει κατανάγκη ανάγκη, ακύρωση της αλήθειας. Ο άλλος λόγος είναι ένας άλλος τρόπος έκφρασης και μαρτυρίας και αποκάλυψης του Θεού στον κόσμο. Έτσι λοιπόν, εάν ο άνθρωπος είναι κολλημένος και έχει τις ιδέες του και δεν μπορεί να ελευθερωθεί από αυτό και έχει μια άρτηριοσκληρωτικότητα και δεν μπορεί να αντιληφθεί τον άλλον έχει πρόβλημα δεν, δεν έχει ψηθεί μέσα στην αναζήτηση δεν έχει ταπεινωθεί μέσα στην προσδοκία του έρωτος δεν έχει φαχιλόπιτα για να μπορέσει να εμβαθύνει το είναι του και να αντιλαμβάνεται και τον άλλον άνθρωπο και να σέβεται τον άλλον άνθρωπο Αυτές, αυτή η σκληρότητα και η αφοριστική όρη που μπορούν να υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία είναι η προσβολή της Εκκλησίας Ο αφοριστικός λόγος, ο διχαστικός λόγος ο απορριπτικό λόγος ανθρώπου, συστήματος, σχήματο είναι ένα λόγος που προσβάλλει την ίδια την Εκκλησία Με αυτό λοιπόν το πνεύμα με αυτή λοιπόν την αίσθηση ομιλούν και οι πατέρες που, έχουν, που είναι φορείς του πνεύματος ο, πα... ο όρος πατέρας δεν δικαιώνεται με το σχήμα δικαιώνεται κατά πόσο μπορεί να είναι φορέας του πνεύματος και αυτό που πρακτικά δίνεται πέρα από την ενότητα η οποία εμπεριέχει και ελευθερία η ενότητα έχει και άλλα στοιχεία το κυριότερο στοιχείο που εκφράζει τον πειμένα ή των χριστιανών, ότι την εφορία του πνήματο είναι η ελπίδα και είναι η παρηγοριά όχι για τους ολίγους αλλά για όλους αν η καρδιά μας δεν αποκτήσει μια οικουμενικότητα και μεταμορφωτική ικανότητα τι σημαίνει αυτό, οικουμενικότητα και μεταμορφωτική ικανότητα είναι συγγενή σχέση, έννοιες. για ποιο λόγο, μεταμορφωτική ικανότητα σημαίνει να μπορώ να βλέπω στο έκτρωμα, στην αμαρτία, στον εχθρό, στον αντίθετο, την ικανότητα θεραπείας του και η καρδιά μου να αγκαλιάζει και αυτό και να αποκτά κουμενικότητα αν υπάρξει οτιδήποτε άλλο είναι κοσμική έννοια, η αντιπαλότητα η σύγκρουση, η μοναξιά ο τεμαχισμός, ο διχασμός είναι μια απαράκλητος έννοια έλλειψης ελπίδους η ελπίδα ποια είναι ότι μπορούν όλοι να σωθούν η ελπίδα ποια είναι ότι όλοι μπορούν να ζούμε την ενότητα την οικουμενικότητα μέσα στη διαφωνία η οικουμενικότητα ποια είναι και η παράκληση ότι όλο και το κακό δύναται να μεταμορφωθεί σε καλό και μαρτυρία της αλήθειας. Μα αυτή λοιπόν την έννοια ο, ο αληθινός πατέρας και η αληθινή εκκλησία είναι αυτή που δίνει ελπίδα στον κάθε άνθρωπο και δεν μπορεί να λειτουργεί διχαστικά και σέβεται το λόγο ύπαρξης του κάθε ανθρώπου. Με αυτό λοιπόν το πνεύμα θα δούμε πως ομιλούν δύο πατέρες ο Αβάς Ισάκ και ο Άγιος Άννης Θέλετε καταρχήν να ρωτήσετε μέχρι εδώ κάτι. η λοιπόν. θα διαβάσω δυο-τρία δυ δυ πραγματάκια και βλέπουμε στη συνέχεια όταν είμαστε καταβεβλημένοι ψυχικά από τις αμαρτίες μας άσενθυμούμε θα συνεχώς την εντολή του κυρίου στον Πέτρο να συγχωρεί ευδομικότητα Εβδομικοντάκησε εφτά αυτόν που αμαρτάνει. Διότι ο κύριο που παρήν κάτι τέτοιο στον άλλον, αυτός οπωσδήποτε θα το τηρήσει πολύ περισσότερο. Βλέπετε τι λέει, όταν είμαστε καταβεβλημένοι ψυχικά, δηλαδή ο Αββάς φωτισμένος από το πνεύμα ξέρει να δίνει το φάρμακο στον καθένα και λέει όταν είμαστε καταβεβλημένοι ψυχικά από τις αμαρτίες μας, δεν σου λέει θα πας στην κόλαση, σου λέει κάτι άλλο. Α θα συνεχώ την εντολή του κυρίου στον Πέτρο να συγχωρεί 70 7. Αυτόν που αμαρτάνε. Διότι ο κύριο που παρήγγειλε κάτι τέτοιο στον άλλο, αυτό οπωσδήποτε θα το τηρήσει πολύ περισσότερο. Ο κύριο παραγγέλνει στον Πέτρο και του λέει να συγχωρεί 70 7. Δηλαδή άπειρε φορέ. Αν το λέει αυτό στον Πέτρο, άρα πολύ περισσότερο το κάνει ο ίδιο. Όταν λοιπόν είμαστε ψυχικά πεσμένοι για τα λάθη μα, για τα διέξοδά μα, για μα, να έχουμε κατά αυτή την αλήθεια. Αυτή είναι η ποιοίκεια, αυτή είναι η συγκατάβαση, αυτή είναι η παρηγοριά. Και δώσουμε μία αντίφαση από τη μία ακούμε την Εκκλησία να έχει ένα σκληρό λόγο και την άλλη είναι ποιοίκοι λόγο. Ε, εάν είναι αληθινή, έτσι είναι. Δίνει στον καθόν αυτό που ταιριάζει. Ο κόσμος τι κάνει το κοσμικό σύστημα. Σου κατεβάζει τον πύχα, αλλά είναι σκληρή από εκεί πέρα και κάτω. Δεν έχει ποιοίκεια ο κόσμος. Γιατί θέλει να διαφυλάξει τον κοινωνικό της ναρκισισμό. Θέλει να διαφυλάξει την ατομική της δικαίωση με την πρόφαση ότι αλλιώ δεν σώζεται ο κόσμος. <κυρίζει> λέγαμε μαζί Σταυρό με, με κάποιο δικηγόρο λέγαμε για το σύστημα το σοφρονιστικό ότι δεν έχει. θυμάστε τι, τι είχαμε πει. <κυρίζει> Όχι μόνο επίοικια, <η> <κυρίζει> αλλά δεν έχει και ένα παιδαγωγικό σύστημα τους ανθρώπους που είναι στη φυλακή του τι κάνει ο κόσμος, βάζει νόμους μόνο, δεν έχει ικανότητα προσωπικής θεραπείας και συμμετοχής γιατί λείπει η αίσθηση σεβασμού του προσώπου, υπερέχει ο σεβασμός του νόμου του σεβασμού του προσώπου. Να διαφυλαχθεί ο νόμος, αλλά ποιο σύστημα δημιουργεί ένα τέτοιο, τέτοια αγωγή θεραπείας των ανθρώπων που ασφαλώς έχουν ένα ψυχισμό διατεραγμένο, άρρωστο με το να γίνονται εγκληματίες. Λείπει η επίκεια. με την υγιή έννοια, τη θεραπευτική έννοια. Δεν είναι... Και επίοικαια δεν σημαίνει συγχωρημένο να σε επίοικαια. Σημαίνει σέβομαι το πρόσωπό σου και σου δίνω το φάρμακο που έχει ανάγκη για να ζήσει. κι εσύ. Άρα τι κάνει το σύστημα σε κάθε επίπεδο και στην οικογένεια ακόμα, σε προσωπικό επίπεδο. Εάν αν σεβόμαστε το πρόσωπο ξεπερνούμε τους νόμους. Και δεν μας ενδιαφέρει να αποδώσουμε δικαιοσύνη ποιος φταίει. Άλλα ψάχνουμε τον τρόπο να δούμε τι θα μας αναστήσει, τι θα μας δώσει ζωή. Έτσι βλέπουμε εδώ ο Άγιος Άννης Κλίμακος ο οποίος έλειωσε στην άσκηση να παρηγορεί τον αμαρτωλό. Μόνο αν έλειωσες την άσκηση, δηλαδή απλά να το πούμε έχεις επαφή με τον εαυτό σου και γνωρίζεις την κατάντια σου μπορείς να έχεις επιοικία θεραπευτική και μπορεί να γίνει και πόθος της δική σου καρδιάς όλοι οι άνθρωποι να βρουν το φως τους ξεπερνώντας τα σχήματα και τα συστήματα τα πνευματικά, τα εκκλησιαστικά, οποιαδήποτε όχι περιφορνώντας τα γιατί αυτά μπορούν να διαφυλάξουν μέσα στη μεταπτωτική κοινωνία τα όρια αλλά μιλούμε για κάτι παραπάνω να μπει ο άνθρωπος σε αυτή τη δικασία να σεβαστεί και τους εκτραπέντες και να δώσει τη δυνατότητα θεραπείας τους εάν θέλουν Αυτό δεν υπάρχει Τίποτα Και λέει παρακάτω Όταν αντιθέτω, περηφανεύονται εν γέννη για τις αρετές μας ας ενθυμηθούμε πάλι ότι αυτόν, αυτόν που είπε ώστις τελέσει πάντα τον πνευματικό νόμο πτέσει δε εν ενή πάθη του τέστην υψηλοφροσύνη για έγγονε πάντων ένοχος και σου λέει εσύ μάγκα μη το παίζεις επειδή είσαι εντάξει ένα με κάνεις καλά και μάλιστα να υψηλοφρονίσαι και εσύ χαμένος είμαστε χαμένοι όλοι από χέρι γι' αυτό είναι όμορφιος γιατί άλλο μα σώζει Όποιο νομίζει είναι καλύτερος από τον άλλο εντάξει θα είναι καλύτερος από τον άλλο αλλά θα είναι μόνος και η κόλλα συνδύνει είναι μοναξιά Και συνεχίζει κάπου αλλού. Λέει, τους λάγνου μπορούν να τους ιατρεύουν οι άνθρωποι. Τους πονηρούς οι άγγελοι και τους υπερήφανους μόνο Θεός. Εδώ δίνει μία διαβάθμιση. Ασφαλώς, κάπως ρητορική είναι, γιατί όλα ο Θεός θα θεραπεύει. Για να δείξει το επίπεδο και την κατάσταση των παθών τη διαβάθμιση τους. Γι' αυτό λέει κάπου αλλού υπάρχουν λέει μερικοί ακάθαρτοι δαίμονες που μόλις αρχίσει κάποιος τη μελέτη της Αγίας Γραφής του αποκαλύπτουν την ερμηνεία της τούτο ιδιαίτερα αγαπούν να το κάνουν σε καρδίες καινοδόξων ανθρώπων και μάλιστα μορφωμένων με την κατακόσμων παιδεία και αποσκοπούν να τους ρίξουν σε και βλάσφημες ιδέες απατώντας τους σιγά σιγά. Θα αντιληφθούμε δε καλώς τη δαιμονική αυτήν θεολογία ή καλύτερα βατολογία από την ταραχή και την ακατάσταστη και άτακτη ευχαρίστηση που δημιουργείται στην ψυχή την ώρα της εξηγήσεω. Το πνεύμα του Θεού όταν είναι κάτι από τον Θεό το γνωρίζουμε από την καρδιά, τους καρπούς που αφήνει στην καρδιά και από τους καρπούς που αφήνει στην καρδιά πρωτεύουσα αξίες και θέσεως είναι η ειρήνη, η αγάπη και η ενότητα. Αν η γνώση κάποιας αλήθειας δεν σου μαλακώνει την καρδιά και δεν σε φέρνει επαφή με το όλον, με όλο τον κόσμο, χωρίς να θέλεις κενόδοξα, ναρκισιστικά, να προβάλλει και να δείξεις τη δική σου αξία τότε δεν είναι αλήθεια αυτό που ζεις απλώς είναι μια ικανοποίηση του νου μια ιδονή του νου εμείς τι πάσχουμε από πολλά πράγματα μες στην εκκλησία από την, μια στην εκκλησία υπάρχει ε, ένας χαζοσυντηρητισμός που είμαστε κολλημένοι σε κάποια πράγματα και σκληραίνει η καρδιά μας και από την Έλληλη υπάρχει μία φυγή μία φυγή, goal, μία φυγή από, από την άλλη κατάσταση και οδηγεί το άνθρωπο σε μία ε, μετάβαση αυτής της πρακτικής ας το πούμε σε μία λεπτολόγηση της θεολογίας σημαίνει ψηλή θεολογία θέλοντας να ανεβάσουμε το επίπεδο να ανεβάσουμε το επίπεδο του Θεού και να αναπτύζεται μια, γίνεται, ας το πούμε, το βίωμα γίνεται μια κουλτούρα. Και αυτό πώς φαίνεται. Μα έχουμε αγίους που είχαν αυτό το ήθος. Που είχαν και φιλοσοφικόν, Είχαμε και αγίους που είχαν απλότητα. Όμως ποια είναι η διαφορά. Αυτοί είχαν καρδιά. Είχαν συγχωρητικότητα. Είχαν ευαισθησία. Είχαν οικουμενικότητα. Δεν ήταν στενόκαρδι. Είχαν συγκατάβαση. Είχαν διάκριση ήξεραν σε ποιου να ομιλούν και σε ποιου να, να μην ομιλούν. Με σκοπό σε όλου να δώσουν ελπίδα. Αν ο λόγο μα ή την έτσι ή την αλλιώ δεν έχει ελπίδα και δεν έχει ενότητα και δεν έχει ελευθερία, είναι χαμένο λόγο. Είναι, είναι ένα κοσμικό λόγο, δεν είναι ένα αποκαλυπτικό λόγο. Και αυτό που κανεί δεν μπορεί να αποψιαστεί είναι ότι μπορεί να έχουμε ζωντανή προσωπική σχέση με τον Θεό. Αυτό είναι το ζητούμενο. Α είμαστε χάλια. Το χάλια δεν είναι ο μαρτία μας, είναι η αμφιβολία ότι δεν είναι δυνατόν να έχουμε τέτοιου είδους σχέση και δεν έχουμε επενδύσεις αυτή την σχέση. Έχουμε επενδύσεις στο εφήμερο, γι' αυτό δεν μπορούμε να χαρούμε τίποτα. Έχουμε επενδύσεις στο προσωρινό, γι' αυτό το εφήμερο και το προσω... προσωρινό δεν έχει δύναμη μέσα του για να μπορέσει να έχει δύναμη μέσα του και το εφήμερο και το προσωπι... προ... προσωρινό πρέπει να έχει άλλη δυνατότητα, άλλη πνοή. Είμαστε άνθρωποι έτσι και μπορεί να μην γουστάρουμε κάποιον, να μας έχει κουράσει και να βγάλουμε μια οργή. Αυτό άλλο, είναι αδυναμία μας. Αν όμως εκ από ιδεολογία, από τοποθέτηση εσωτερική, είμαι θα σκληρή και δεν βλέπουμε τον άλλο με τη συγκατάβαση και με την αξία που έχει πέρα από το πρόβλημά του πέρα από τη δυστυχία του, πέρα από την αρρώστια του το έχουμε πρόβλημα εμείς, είμαστε πιο ασθενεί εμείς καταλάβατε Είναι επίση αυτό είπατε πολύ σημαντικό να δώσουμε στον άλλο την αξία που έχει να, δώσουμε, να αισθανθούμε ότι ο άλλος είναι πολύτιμο. και αυτό είναι πραγματικά, υπάρχει αυτός ο ρατσισμός μέσα στην εκκλησία ο λιγότερο ή περισσότερο αμαρτωλός. Ο, ο φτωχός ή ο πλούσιος. Ο, ο που έχει τις ικανές δεν τις έχει. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Και δεν ξέρω. Έχουμε παρεξηγήσει... Ε, μέσα στην Εκκλησία. Κοίταξε, τη μόνη ταξική διαφορά που έχω γνωρίσει μέχρι τώρα στην Εκκλησία είναι αν είναι η άλλη όμορφη ή άσχημοι, όμορφο ή άσχημος. Τέλος πάντων, ίσω επειδή είμαστε όλοι χαμένοι, ε, Πάντω υπάρχει αυτή η διάκριση που είπατε ότι ενώ απαιτούμε από έναν κοσμικό νόμο να έχει μια επίκεια δεν έχουμε είστε ανάλογη επίκεια εμείς θα βοηθούσαμε για τον πατέρα του αυτοπισμένου και δείχνει αυτό το μέτρο άλλο τη ζούμε έτσι γιατί αυτό οφείλει να είναι εκκλησία αλλά δεν είναι γι' αυτό επιμένουμε στην ενότητα και στην αποδοχή της διαφορετικότητας πραγματικά υπάρχει ένας πνευματικός ρατσισμός καταρχήν λέμε αυτός, τι λέμε, η πρώτη κουβέντα είναι δικός μας <σίλει> δεύτερο, είναι της εκκλησίας <σίλει> τι ομάδα <σίλει> πάω οξύ πρέπει να θέλω <σίλει> για να είναι ορθόδοξο. <σίλει> <σίλει> <σίλει> λοιπόν ε, η, δεν έχετε ακούσει την, την ορολογία μα ε, ε, δεν υπάρχει αυτός είναι δικός μας, είναι Εντός είναι της εκκλησίας, λέμε, λες και άλλος είναι του τσαντεριού. <laughs> λοιπόν, μα όπο, ανάλογα πώς τον βλέπεις, έτσι θα γίνει ο άνθρωπος. Ο άλλος είναι έξυπνος, ο άλλος είναι ε, λιγότερο έξυπνο. Ο άλλος είναι όμορφος, είναι άσυμος, πτωχός, πλούσιος, άγιος, αμορτωλός ε, και υπάρχει πραγματικά αυτό το πρόβλημα και οπότε ο άλλο, αν έχει κάποια προβλήματα που τα γνωρίζει μόνο ο ίδιος ψυχικά προβλήματα δεν τολμάει να τα εκφράσει δεν θα ελευθερωθεί ποτέ Τι είναι θεραπεία να εκφράσεις το πρόβλημά σου χωρίς να φοβηθείς και να σε αποδέχονται Δεν υπάρχει άλλη θεραπεία που μπορεί να κάνουμε οι άνθρωποι Γι' αυτό όταν ε, είμαι θαυστηρή είναι λάθος δηλαδή με την έννοια του αφορισμού Είσαι έτσι, άρα αυτός ρε, κουτσομπόλης, να στο αυτός είναι σκληρόκαρδο άστο. Δεν υπάρχει άστο, είναι αυτός που είναι, τι θα κάνω. Ή αν βάλεις καταρχήν τι πρόβλημα βγάζει. Έχει πολλές πρόκειται σε αυτό που είπατε. Όταν έστανθει ο άλλος, όταν τον βλέπουμε κάπως δεν θα είναι ποτέ ο εαυτός του. Αν όμως αισθάνεται ότι υπάρχει ένας χώρος που τον δέχεται όπως είναι, θα αναπνεύσει λίγο ο άνθρωπος. Αυτό είναι αγάπη και αυτό είναι δυνατότητα από ανθρώπινης πλευράς θεραπείας. Να ξέρει όλος ποιος είμαι. Πάρουν η είδηση τι είναι. Εμείς δεν έχουμε ανάγκη κρυφέ κάμερες. Τα βγάζουμε στη φόρα όλα. Οφείλουμε έτσι να είμαστε. Γι' αυτό... Έχει ελευθερία ο άνθρωπος, αλλά πρέπει να είναι σε αυτό το πνεύμα της αγάπης του Θεού Επειδή δεν έχουμε αυτή την αγωγή Και έχουμε αυτή την αγωγή, την φαρισαϊκή Ότι πρέπει να δικαιωθούμε με τα έργα μας Βγάζουμε την εικόνα μας και όχι το είναι μας Και αυτό επαυξάνει το πρόβλημα Γιατί φέρνει μια διάσταση τη πραγματικότητας με αυτό που δείχνουμε και όσο μεγαλώνει αυτό το χάσμα, τόσο δυσθεράπευτος γίνεται ο άνθρωπος και πιο άρρωστος. Γι' αυτό και όταν η Εκκλησία επιβάλλει έναν συγκεκριμένο τρόπο συμπεριφοράς, κάνει πιο άρρωστον τον άνθρωπο. Μου έλεγε κάποιο παιδί, μην το παρεξηγήσει αυτό που θα πω, θα, το, θα σας το εξηγήσω. Πατέρα Βαρνάβα, δεν ξέρω, δεν μπορεί να μια γυναίκα. Πατήρα Βαρνάβα, Βρήκα μία αλλά δεν χαίρομαι πάλι. Παντέρα Αγωνέτης, αλλιώς δεν ξέρετε τι να διαλέξω. Και τελευταία η παρθενία σου. Με ποια είναι έννοια. Όταν έλαβε από μικρός, από μικρός στην εκκλησία. Την αγωγή. Ότι πρέπει να εντάξει. Και να αποθύσει τη λαγνία του. Θεοποιώντας την παρθενία του. Χωρίς όμως αυτό να είναι δυνατότητα σχέση με τον Θεό. Και να του δίνει χαρά και ελευθερία. Χωρίς να μεταμορφωθεί το πάθος σε ένα άλλο πάθος που θα του δώσει ζωή. Το γεμίζει συνεχώς αποθυμένα. Αποθεί καταστάσεις, εξειδανικεύει και υπερεκτιμά κάτι που δεν έχει τέτοια αξία τέλο πάντων. Ή τόσο πολύ το θεοποιούμε. Και στο τέλος σου λέει είναι, μα θέλει παραπάνω, αυτή είναι η μάγωθή κάτι παραπάνω. Και το φαντάζει μέσα το ιδεολοποιεί. Ή στο τέλος από Θεία βρίσκει κάτι κάποια θυνητή και απογοητεύεται η στο αντίστροφα... βρίσκει κατι καποια όντρας προς τη γυναίκα. Έτσι λοιπόν, όταν δεν αποδεχόμαστε... Έτσι δεν είναι Δημήτρη, διαφωνείς, ακόμη δεν διάλεξες, Διαφωνείς <ΣΣ> για παιδί μου. Για τα λέγω, άμα μας δεν λέβεις τώρα. Πώς τα λέμε, πρόσωπος τύπου είσαι και τα λες έτσι. κανείς άλλος να ρωτήσει. Σχετικά με τη διαφορετικότητα. Μια βασική διαφορετικότητα. Τι Του. Σχετικά με διαφορετικότητα είναι Οι της το και τον <Σεθυνά> <Σεθυνά> Προφανώς το πλάχιστο αρέσει να πω, το... <σάμουν> κάπως το... ουκένει άρσεγγε φίλοι. Βρίστε. άρσεγγε φίλοι. Για υπάρχει διαφορά να είμαστε. <σάμουν> ναι, προφανώ δεν εννοούμε μορφικά και σωματικά, εννοούμε κάποιο άλλο να πούμε πως εννοούν το άρσεγγε θύλη. Ουκένει άρσεγγε φίλοι, Από ολός Παύλος το λέει, ένα είμαστε. Σαν σώματα και μορφές, αλλά προφάλλονται... Σαν αξία, σαν πρόσωπα. το είδες μωρί πατέρες Ποια μου ένα μητέρα Γι' αυτό το εκμεταλλεύομαι Κανείς άλλος Ελπίδα, την έννοια της ελπίδας. Ποια είναι. Πάντα υπάρχει ελπίδα. ελπίδα είναι η, η ελπίδα είναι η κατανόηση της γυνής που υπάρχει ο που Η ελπίδα είναι η αποκάλυψη του Θεού. Ναι, μέσα ναι, μας. Ε, Αυτό όμω προποθέτει πάντα πόνο, είπατε. Πάντα μέσα από πόνο, είπατε, μπορεί να γίνει. Δεν θα μπορούσε να γίνει χωρί πόνο. πόνο. μπορεί να γίνει αλλά ο μα δεν το επιτρέπει. Δεν είναι γιατί είναι επιθύμια του Θεού πόνος, είναι γιατί ο εγωισμός μας πρέπει να... Και όσο άνθρωπος εκούσε ταπεινόνται, λιγότερο πόνο έχει. Γι' αυτό λέει ο, ο Άγιος Ιηλουανός, οι περήφανοι υπο, υποφέρουν, πάσχουν. Οι ταπεινοί δεν πάσχουν, δεν υποφέρουν. Και επίσης, ε, είδα ποτέ χρησιμοποιήσατε ποτέ και η λέξη εγωισμού. Ε, αυτό είναι δηλαδή ο εγωισμός, η ένειψη ταπεινότητας είναι εγωισμός. Mm. Άρα... Κοιτάξτε, έχει κάποια λεπτή διαφορά η περηφάνεια με τον εγωισμό. Ο εγωισμό είναι η ανάγκη να κυριαρχεί το εγώ μου. Η περηφάνεια είναι να έχω τη μεγαλύτερη ιδέα για τον εαυτό μου από αυτό που είμαι. Φαίνομαι παραπάνω από αυτό που είμαι, η περιφάνεια Ενώ ο εγωισμό, και είναι έπαρση η ο εγωισμός είναι η ανάγκη να είμαι κέντρο του κόσμου. Η ανάγκη είναι κέντρο τη ζωή να είμαι εγώ. Έχει μια λεπτή διάκριση. Είναι πιο πλήρης η έννοια της υπερηφάνειας. Κάτι άλλο λέει επίσης ο Άγιος ο Άγιος Ινέας μου κανένα εντύπωση. Λέει, ένα είδος αγάπης είναι πολλές φορές και τούτο. Δε σε τι εξωφρενικό λέει. Όταν μας επισκεφθεί ο πλησίον να τον αφήνουμε να κάνει σε όλα ό,τι επιθυμεί. Ενώ εμεί θα του δείχνουμε όλη μα την αγάπη και την καλοσύνη. Ε, τι θέλω να πω, Τεχνίδια. αγάπη, πώ θα αποκτήσουμε, Τέτοιε προσπάθειε. Πρέπει να μα τη δώσουν. Να μα τη χαρίσουν. Δεν μπορούμε μόνοι μα. Μόνο θα μας τη χαρίσουν, να ζητήσουμε για να μας τη δώσουν. Να προχω... Κάτι άλλο θέλετε? Να δούμε λίγο τώρα από τον Ισάκτο σύρο. Ναι. Ποιο αυτό που λέει. Ναι. Λέει, ε, καταρχήν υπάρχει, υπάρχει δυνατόν να παρεξηγηθεί αυτό λέει, αγάπη είναι να, να αφήσει τον άλλον τον πλησσό να κάνει τι θέλει χωρίς δεν του τίποτα Αυτό είναι ζόρι με ποια έννοια κάποιος μπορούσε να πει ότι αυτός είναι ένας ανόητος φιλελευθερισμός ένας εκμοντερνισμός της ζωής που δεν λειτουργεί θεραπευτικά για τον άλλον άνθρωπο σαφώς έτσι είναι, να αφήσει έναν άνθρωπο να κάνει τι θέλει χωρίς όρια θα πάθει ζημία ένα είναι αυτό Δεύτερο Κανείς μπορεί να το κάνει Όχι γιατί αγαπά τον άλλο Αλλά και να φανεί αρεστώσεις στον άλλο Και να κερδίσει την αποδοχή του Όμως εδώ είναι κάτι άλλο ο Ιάννου Σεσκλίμακος Λέει μερικές φορές αγάπη είναι και τούτο Άρα μπορεί να μείνει είναι και τούτο Άρα μια μορφή έκφραση είναι αυτό Ποιες προϋποθέσεις απαιτούνται Όταν ο άνθρωπος έχει αυτή τη δύναμη της αγάπης δεν έχει την ικανότητα να κατακρίνει γιατί έχει την ταπείνωση και η ταπείνωση της καρδιάς του, η ευσπλαχνή της καρδιάς του και η πίστη του στην αγάπη και στην πρόνοια του Θεού <σοπότες> και η προσευχή του <σοπότες> <σοπότες> δια, ή σε μια ποιμαντική τεχνική για να σώσουμε τον κόσμο αλλά είναι μια φυσική κίνηση μιας καρδιάς που φλέγεται από αγάπη για τον Θεό. Και πιστεύετε τον Θεό. Άρα αυτή η αγάπη φέρει μέσα της και μια δυναμική. Φέρει το πνεύμα, όχι το δικό μας, το παιδαγωγικό, φέρει το πνεύμα του Θεού. Και αυτό το πνεύμα του Θεού μπνέει τον άνθρωπο και τον κατανέσει. Και τον φέρει ελεύθερα σε συνέσθηση. Άρα αυτό βεβαίω που φαίνεται ως φιλελευθερισμός και μια άκοπη πράξη προϋποθέτει προσωπικό κόπο με τον εαυτό μα. Να αποκτήσουμε τέτοια εσωτερική ελευθερία, Πότε και αν κάνουμε να βγάζει αυτήν την ελευθερία. Αυτή όμω η ελευθερία είναι του Θεού και τον άνθρωπο αυτό τον εμπνέει. Δεν τον κάνει να είναι ασίδωτο, αλλά τον κατανήσει τον ευαισθητοποιεί. Είναι αυτό που είπαμε στην αρχή. Άλλο πνευματικό άνθρωπο με την κοσμική έννοια τη ευστροφία και τη ευφυία του νου, και άλλο άγιο πνευματικό άνθρωπο μέσα από την καθαρότητα τη καρδιά του και τη μετάνοια του τι θα γεννήσει. Επομένω υπάρχει διάκριση. Απλώ γιατί το διαβάσαμε αυτό. Το διαβάσαμε για να είμαστε πολλοί, να μην έχουμε βεβαιότητε για κάποια πράγματα. Και το διαβάσαμε για να έχουμε και μια ευαισθησία και μια επίοικια, γιατί νομίζω περισσότερο ανάγκη έχουμε αυτό. Έτσι, ας, τώρα η τελευταία συνάντηση μα έρχεται το καλοκαίρι. Είναι πολύ σημαντικό να το δουλέψουμε αυτό μέσα μα. Την επίοικια και την ενότητα. Και να διώξουμε από την καρδιά μας στους διαχωρισμούς. Να αντιλαμβανόμαστε τον άλλον με κατανόηση. Ιδιαίτερα το διαφορετικό. Έχει μεγάλη ελευθερία αυτή η ιστορία. Μαλακώνει την καρδιά μας. Μην είμαι θα για τα σφάλματα των ανθρώπων. Να μπαίνουμε στη θέση τους. Δεν ξέρουμε πώς ξεκίνησε κάποια πράγματα. Τι προποθέσει είχε ο άνθρωπος. Τι δυνατότητες είχε και που κατέληξε. Και τι συντριβή έχει και τι πόνο έχει Αυτές όλες οι σκέψεις είναι τόσο απλές, που λειτουργούν ελευθερωτικά στην καρδιά μας. Μη βάζουμε τα πέλες στον ανθρώπους. Σήμερα είναι έτσι, όχι Να εξασκήσουμε αυτή την ενότητα, αυτή την επίκεια. Κάτι να ρωτήσετε άλλο. να ε, που... αυτό που μου Βλέπατε πόσο χρόνο το επιτύχουμε. Δεν επιτυχάνεται νοητικά, δεν επιτυχάνεται συναισθηματικά, δεν επιτυχάνεται μια δική μα προσπάθεια να συνενώσουμε τα μυαστότα. Οδηγείται αυτό ο, ο χρησμό, είναι κατάσταση αμαρτία. Ο καρπό αμαρτία είναι. Δεν μπορεί να τα συνενώσουμε αν εμεί δεν έχουμε ενότητα μέσα μα. Και η ενότητα μέσα μα, με έναν πράγμα μάθαμε πω συνέβη αυτό. Με την αποτυχία μα. Όταν αυτή την αποτυχία μου, που δεν είναι μόνο η αμαρτία που έχουμε η αποτυχία μου είναι η απουσία τη ζωή. Αυτό που είπαμε προηγουμένω, η έλλειψη τη χαρά. Η έλλειψη τη ελευθερία. Η απουσία του προσώπου. Αυτό το πράγμα με συντρίβει. Ο συντετριμένο άνθρωπο μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Ο δυνατό δεν μπορεί να το κάνει. Ο αδύνατο το κάνει. Ο δυνατό δεν το κάνει. Γι' αυτό λέω προ τον Πάβλο, η γαρδυναμίσμα να στείλει τελείωτε. Όποιο θέλει να είναι δυνατό, είτε με τη γνώση του, είτε με τα συναισθήματά του, είτε με τον πλούτο του, είτε με την αγιότητά του, δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Θα είναι σκληρόκαρδο. Δεν θα κατανοεί το πρόβλημα. Δεν θα, κατανο... δεν θα κατανοεί τη γλώσσα του άλλου ανθρώπου. Όταν λέει ε, οι μαθητέ πήραν το άγιο πνεύμα και μιλούσαν ξένες γλώσσε, ξέρετε, δεν ξέρω αν μιλούσαν τη γλώσσα του άλλου ε, λεκτικά, φιλολογικά. Μιλούσαν τη γλώσσα, την πνευματική. Κατανοούσαν τον εγκατάστητο άλλον ανθρώπου. Τι να κάνω άλλο, μιλά αγγλικά και μιλάω αγγλικά. Στιχατάω. Μπορώ να καταλάβω την ψυχή του. Τι λόγο έχει ανάγκη να του πω αυτό που έχει ανάγκη να ζήσει. Μιλούσα σε αυτή τη γλώσσα και καταλάβαινα και βαφτίζονταν. Γιατί τόσο εύκολα να βαφτιστώ, επειδή μίλησα στη γλώσσα του. Εντάξει, ένα φακήριστα, μεθυσμένο, το είπε και τι έγινε. <Κι> Πήρε κάτι άλλο. Για να μπορέσει να υπάρξει θεραπεία αυτού που είναι σύμπτωμα μαρτία χωρισμού, χρειάζεται να μιλήσω στη γλώσσα του άλλου ανθρώπου, να τον καταλάβω. Δεν μπορώ να το καταλάβουμε με δυνατό. Θα το κατάλαβα αν είμαι συντετριμμένος... αν είμαι πονεμένος, αν είμαι δυσκολεμένος. Και ο μεγαλύτερος πόνος είναι ο θάνατος αυτής της απουσίας της ζωής. Ο μεγαλύτερος πόνος είναι ο χωρισμός από τον Θεό. Ο μεγαλύτερος πόνος είναι η απουσία του προσώπου. Ο μεγαλύτερος πόνος είναι ο, μετεω... ο υπαρξιακός μετεωρισμό. Και επειδή η αιτία κάθε αιμονής... Του κοσμικού συστήματο, ο άλλο με τον αθλητισμό, άλλο με τα χρήματα, άλλο με τη δόξα. Ποια είναι, όσο περισσότερο έχει μανία ο άνθρωπο με αυτά, έχει να καλύψει τον υπαρξιακό του μετεορισμού... Επειδή δεν μπορεί να σταθεί απέναντι σε αυτό το μετεορισμό, το συντρίβει. Αυτή όμω η συντριβή είναι θεραπευτική. Γιατί βλέπει όλο με επίοικια. Με βαθιά νεπή Όταν είσαι, να σου πω πολύ απλά, αν χάσει κάποιο το παιδί του, θα σχολεί άνδρα ή γυναίκα. Έχει τον πόνο που μαλακώνει χαμηλώνει τον και βλέπει ο σαν πουλάκι τους σαν όλου. όσο είμαστε ενάρετοι έχει μια χαρά αν είχε καμιά αμαρτία και χάσουμε την εικόνα με όλους... η αδυναμία μας είναι που θα μας σώσει η αδυ... και όσο προσπαθεί ο άνθρωπος να γίνει δυνατός αφεαυτού του να γίνει αυτοδύναμος είναι εξαιρετικά επικίνδυνος. Ο πιο επικίνδυνος άνθρωπος σήμερα δεν είναι ο κλίματης, είναι ο δυνατός. Ο αυτάρκης, ο πανίσχυρος. Και αν το σύστημα μας γίνει πανίσχυρο είναι επικίνδυνο. Ήσα ίσα ίσα σαν διεστή, έτσι το κατάλαβες εσύ. Δεν σας είπα ότι να πονέσουμε πόσο και καλά. Αν ήμασταν ταπεινή δεν χρειάζεται να πονέσουμε. <στολίου> τα Ταπεινή, ταπεινή, ταπεινή. <στολίου> ε, και μην είναι υπερηφάνεια σου. Σας κανείς. <στολίου> Κάτι άλλο να ρωτήσετε. <στολίου> <στολίου> να κοιμεταλλευτούν εις Ριζανά τη διάθεση και ταπείνωση που έχουμε και να ξεχνάσουμε το όλο προς εξευτελισμό το εαυτού Είναι εγωιστικό να αποφεύγουμε σε να αυτό. Ναι, να το αποφεύγουμε. Δεν μπορούμε. Το αποφεύγουμε. Αυτά είναι ψυχολογικές καταστάσεις δύσκολες, άρρωστες και δεν μας ωφέλουν σε τίποτε και όλα αποφεύγουμε, ναι. Σταύρος, εσύ η πολιτική τι λέει, εντελώς αντίθετα, μάλλον, ε. Όχι, η πολιτική όμως ότι... είναι να πει, δεν πει, Η αγάπη είναι μια έννοια, καταρχάς. Πιστεύω ότι να έχω στην πολιτική. Διαφωνούν εδώ. Αν θα για παπιωθήν. Στην πολιτικότητα. Στην πολιτικότητα. Στην Αν δεν υπάρχει αγάπη για αυτό που κάνεις, ποτέ θα μπορέσεις να εκπληρώσει τον στόχο σου, που είναι να τον πολίτη. Ανεξάρτητα με αυτό που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια, που είναι έναν θερόμο μια πλαστική κοινωνία. Φαινόμενα φαινόμενο της κοινωνίας που έχουμε και στην πολιτική, όπως υπάρχει και σε κάθε μορφή της ανθρώπινης έκφρασης, θα δούμε ότι αυτός που πραγματικά επιθυμεί να υπηρετεί τον άνθρωπο είναι αυτός που πραγματικά είναι και πετυχημένο. Πετυχημένο ενδεχομένω με τα δικά του κριτήρια, και αυτό πιστεύω ότι δεν είναι πολύ σημαντικό αυτό που πολιτεύεται, να πολιτεύεται με τον τρόπο που ο ίδιος πιστεύει ότι είναι ικανό να πληγεί τα δικά του αξιωτικά κριτήρια. Αν θέλουμε να πάρουμε μια αθλητικούς όρους τον είναι επιτυχία την πολιτική. Σίγουρα θα συμφωνήσω μαζί σα ένα μεγάλο κομμάτι του πολιτικού συστήματο, σύμφωνα με τα κριτήρια που θέτει η κοινωνία και όχι η κοινή γνώμη, η τηλεοπτική σταθμή ή ακόμα και πολλοί πολιτικοί ή που διαφωνούν, τελικά δεν είναι επιτυχία αποτυχημένη. Αλλά θα δούμε ότι αυτοί που πραγματικά μιλούν προ την κοινωνία και αυτοί που έχουν ευρύ αν θέλετε το πραγματικό δρόμο να βρεθούν οι δύο, μέσα από τη δικιά του αναζήτηση. στον πολιτικό δρόμο. Αλλά ε, ε, εσεί, μάλλον, μιλάτε για αυτό που οφείλει να είναι αυτό που είναι. Ναι. Ε, ε, ναι Όπω και στην Εκκλησία, αυτό που οφείλει είναι και δεν είναι. Συμφωνώ. Υπάρχει όμω μία διάκριση. Ε, οι δυνατότητε του πολιτικού συστήματο είναι κοσμικό σύστημα. Και. Γιατί δεν μπορεί ένα πολιτικό να έχει δηλαδή αγάπη. Ναι, σαφώ. Ναι, ε, και ο πολιτικό σα, οφείλει να έχει αγάπη και να διακονεί την αγάπη. Ε, δεν είναι, όμως, ε, δεν είναι ε, θεωρητική βάση του πολιτικού σχήματος είναι προσωπική επιλογή του καθενός πόσο έντιμος θέλει να είναι και πόσο αγαπητικά προελήτως και πόσο ευαίσθητος είναι σαν σύστημα όμως δεν έχει τη θεωρητική βάση αυτή που περιγράψαμε δηλαδή ε, ότι ο αποτυχημένος σώζει, ο πολιτικός επιτυχημένο σώζει Δηλαδή δεν έχει έννοιες πνευματικές και δεν μπορεί να έχει, είναι πολιτικό σχήμα. Άρα το πολιτικό σχήμα διαφέρει σε θεωρητική βάση από το πνευματικό σχήμα. Αλλά δεν σημαίνει όμως ότι ένας φορέας προσωπικά, ενός πολιτικού σχήματος ανεξαρτήτως το, το, το, τοποθέτησης, μπορεί να έχει την προσωπική ευαισθησία μέσα από την πνευματική επιλογή που κάνει και ο ίδιος, να έχει να προσφέρει αγάπη. Άρα είναι θέμα προσωπικό. Δεν ξέρω αν δια, διαφωνείτε. Κανείς, όπως και ο, οπουδήποτε. Ουδήποτε, ναι. Ναι. Η ερώτη, αυτή είναι η ερώτησή σας. Η ερώτησή σας είναι πώς είναι δυνατόν καταλαβαίνουν ένα μαρτολόν, έναν εγωιστή να έχει πόνο. Πώς είναι το ένας γέροντας όπως ο γέρος όπω όπως ο γέρος Πορφύριος ή καρκίνο, στο του βασανίζοντο. Οι πατερέ μας ερεμινεύουν ότι... Όχι που μπορεί κάποιος να έχει πόνο ή να έχει και χάρη Άλλος είναι γιατί, για να ταπεινωθεί, άλλος για τις αμαρτίες του Άλλος για να αγιάσει περισσότερο Άλλος γιατί το ήθελε σαν μια μορφή μαρτυρίου για την αγάπη του Χριστού Και άλλος για να σηκώσει αμαρτίες του κόσμου πάνω του mm. Καταλάβατε mm. Ο Πα... <Το Άγιος <Το> Καρκίνος ήθελε μαρτυρικά να ζήσει είχε τη χάρη του μαρτυρίου και ζήτησε τέτοιο μαρτύριο από τον Θεό από την έκφραση αγάπης του και αυτό ήταν η ελευθερία το χαρά του Έτσι. αυτό όμως είναι άλλα μέτρα μας ξεφεύγει κανείς άλλος τι είπατε τι είπες Λευτέρη προς το παρόν. έχεις μεγάλες φιλοδοξίες Λευτέρη Πόσα 8 κιλά μέχρι τώρα έχασες <Κι> Μετά τα 40 τα λέμε <Κι> Λοιπόν, ε, μη, ε, είναι η τελευταία φορά που συναντιόμαστε φέτος Αν ζούμε θα ξανασυνθούμε το Σεπτέμβρη Θεό. Εύχομαι να είμαστε καλά να ξαναβρεθούμε, να κάνουμε προσευχή να έχουμε ενότητα και επίκεια Κάντε και και εμένα λίγο ευχούλα μη τσάβα κόμπους να μου πληρώσετε και λίγο <Κι> Ε, λίγο, μια ευχούλα 10 λεπτά την ημέρα <σίλυνα> λοιπόν μια ανακοίνωση για έμα. Θέλει μια κυρία που λέγεται Ευαγγελία Πασπαλιάρη Είναι στο παπα στη Β' πνευμονολογική Ωρες είναι 8.30 με το μεσήμερι και 5 με 7 το απόγευμα ομάδα, Ο... Συγγνώμη ομάδα, ομάδα όχι Άρης νομίζω γράφει Δεν, <σίλυνα> δεν γράφει ομάδα μάλλον είναι εξαρτήτη ομάδα. Να είστε καλά Να περάσετε καλά το καλοκαίρι ε, Συγγνώμη επίση εξομολογήσει. Μου επιτρέπουν οι γιατροί, απαλά, απαλά, να ξεκινήσουμε 15-20 την ημέρα ραντεβού μου, πάνω, όχι παραπάνω. Από αύριο.